Στοίχη 27 έως 33. αποστομοτική απάντησης προς τους άρχοντας. 27. Και έρχονται πάλι εις τα Ιεροσόλυμα. Και ενώ αυτός περιεπάτη των ιερών περίβολων του ναού, έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι προεστί 28 και του λέγουν. Με ποιαν εξουσίαν ενεργείς αυτά που κάνει. και ποιος σου έδωκε την εξουσίαν αυτήν για να διώχνεις από το ιερόν τους ανθρώπους και να διδάσκεις μέσα σε αυτό. 29. Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε τους είπε «Θα σας ερωτήσω κι εγώ έναν λόγο και δώσατε μου πρώτον σεις απόκρισην εις των λόγων αυτών και τότε θα σας είπω κι εγω εναν λογο και δωσατε μου πρωτον σεις αποκρισην στον των λογων αυτων και τοτε θα σας ειπω κι εγω με ποιαν ενεργώ αυτά που κάνω». 30. Το βάπτισμα του Ιωάννου ο οποίος εμαρτύρησε διεμέ και υπήρξε πρόδρομός μου είτο από τον ονανόν και από εντολήν του Θεού το από επινόηση και εντολήν ανθρώπων. «Δώσατε μου απάντηση στο ερώτημά μου αυτό, διότι η ορθή απάντηση σε αυτό θα ρίψει φως και στο ειδικό σας ερώτημα». 31. Και συλλογίζοντο μέσα τους και έλεγαν «Εάν είπομεν ότι ήτο από τον ουρανόν θα είπη «Διατί λοιπόν δεν εμπιστεύσατε στον Ιωάννη»» 32. Να είπομεν όμως ότι ήτο από εντολήν ανθρώπων, εφοβούτον τον λαό να δώσουν μια τέτοια απάντηση διότι όλοι θεωρούν τον Ιωάννη ότι πράγματι το προφήτης». 33. Και αυτοί που ισχυρίζονται ότι ήσαν οι ανεγνωρισμένοι διδάσκαλοι του Ισραήλ, απεκρίθησαν και είπαν στον Ιησού Ιησούν, «Δεν εξεύρωμεν πόθεν είτο το βάπτισμα του Ιωάννου». Και ο Ιησούς απεκρίθηκε τους είπεν, «Αφού ξεφεύγετε και δεν είστε ειλικρινεί, ούτε εγώ σα με ποιον και με ποιον δικαίωμα πράττω αυτά».